είμαι πολύ συγκινημένη αυτέ τι μέρε. Δεν προλαβαίνω να ακούω καλέ ειδήσει. Μητσοτάκι, Χριστοφιλοπούλου, κουβέι, τι γίνεται πανικός Και είσαι στο καπάκι το σήμα τη καινούργια τηλεόραση. Έπαθα πλάκα. Α, σήμα είναι αυτό. Σήμα το λε. Λοιπόν, τι λε, Τέλο. Πε... Α το ονομάσουμε σήμα για να συνεννοούμαστε. Δεν <συνήσε> έχω πρόβλημα. Σήμα είναι αυτό. Πρωτοποριακό. Μου θύμισε τα νιάτα μου όταν πρωτοείδα η ενέργεια στη ζωή μου. Εμένα επίση μου θύμισε τα νιάτα μου όταν πρωτοείδα ρετηρέ στη ζωή μου. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ το με... Δηλαδή το βλέπω και έχω την τηλεόραση με κλειστό ήχο και φαντάζομαι να παίζει τουρ <συνήσε> <συνήσε> Λεσινάκη αγάθου να μας πει Τουρου τουρου τουρου τουρου Και θα βγει η Κατερίνα Σοφιανού στο τέλος Και να πει ε όχι και εδ Ε όχι και Λοιπόν Και μετά πέφτει Τουρου τουρου τουρου τουρου Σημαίνουν έχουνε έχουν ανάγνωση. δητή και τριτή, ό,τι θε. Ελάτε, δώστε τόκου ή έλα, δώστε τσίπρα. Τι θέλει. Εμένα μου αρέσει το ένοπλε δυνάμεις τρόικα. Αχ, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί πολύ. Καλά, είσαι, είσαι άπεκτο, αγόρι μου. Τι να σου πω. Έλα, για. Σου το κεφάλι. Το καπέλο, για. Το κεφάλι δεν έχω θέμα. Έλα, αποστολή, δεν μου λε κάτι. Σα δείτε τι έχουν το τηλεόραση που αφορά και στάδιο ότι και ω η αυτή εγεί παρουσιαστέ και αυτή. Ιδανικά, ναι με βαθμού. Και με αυτή την ευκαιρία να δώσουμε συ χαρητήρια στο στρατηγό που σχεδιαστώ το νέο σήμα. Α, Ο Σίμοστή θα έτσι, τα φαντάζομαι. Ο Σίμο. Ναι. Μάλιστα. Τι λαθμό θα έχει. Τι Άνο, ο Σίμω. Α συρματιστεί την καλύτερη. Α. Που θα το πού να συρματιστή και αυτό θα ψάχνει σύρματα αυτά που τρέχουν τα ταψιά. Θα μάλιστα. Κάτι Εγώ... τέτοια. Και θα... νομίζω ότι είναι το αλφατοποστιτικό και το σύρμα με τα ταψιά. Εγώ είχα σκοπό να κάνω μια πρόταση του. Επιφέλασα καλύτερη τύχη να το αυτό. Τι σύμβολο θα έχει καταρχάσει αυτή, Θα έχει, μπορεί να έχει το πουλί. Το πουλί δεν ξέρω αν θα το έχει σαν σήμα, Σαν περιεχόμενο θα το έχει σίγουρα. Όχι, θα μπορούσε να έχει το πουλί και με τα, τα δύο κεφάλια να ήταν το ένα ο Αντώνης και το άλλο ο Αγγέλη. Και στη μέση φαντάρωσε αυτό ο Σίμο. Εδώ Αποστολή. Αυτό ο Κυριάκο <Σελαιοί> είναι ηλίθιο, πουλάει τρέλα, <Σελαιοί> τι ακριβώ, όταν λέει. Σε ανθρώπινο επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει άλλο επίπεδο εκτό από το ανθρώπινο. Όταν κάποιο κάνει τη δουλειά του και δεν έχει λεφτά και αυτοκονίκη και δεν έχει παιδί εντατήσει τα στα παιδιά του. Αυτό δεν είναι ανθρώπινο επίπεδο. Τι επίπεδο είναι αυτό. Ή αυτό τι σημαίνει άνθρωπο, δεν ξέρω. Γιατί τι θα πει ανθρώπινο επίπεδο, όχι σε επίπεδο άφρα, σε επίπεδο τη λογικό, βγήκα μέσα από τη ιδέα και προπατάμε. Είμαστε εικόνε, δεν είμαστε άνθρωποι. Κοίτα, σύμφωνα με παλιότερε δηλώσει του Κυριάκου. Αυτό εννοεί. Με όρου τηλεόραση και με τέτοια που έλεγε παλιότερα. Γιατί του άνεργου! Απασχολούμε εδώ! Γι Προφανώς δεν, πάρα πάρα έχετε, καλώ, δεν έχετε μεγάλη εμπειρία σε τηλεοκτικούς τρόπους Αν δούμε ο Γεωργάκη είχε κάνει πολλέ δουλειέ. Ναι, έκανε οικοδόμο, έκανε υλοτόμο, ήταν καθαριστή στημάτε. Το... Δούλευε σε βενζινάδικο, σε... σερβιτόρο. Το Καναδά από κυπουρό, δούλευε σε βενζινάδικο, οικοδόμο, σε ναι. Σε, σούπερ σε σούπερ μάρκετ. Συγγνώμη, ήταν στην πιτσαρία του Σαμαρά, μα είπε. Ναι, αλλά δεν είπε ότι είναι επιτυχημένο. Όχι. Όχι, αυτό δεν το είπε. Αυτό δεν το είπε. Εδώ τη Στοχόλμη είπε καθάριση και έκανε τη μισή, δεν έκανε κανένα ολόκληρη δουλειά. Έχω καθαρίσει τη μισή Στοχόλμη. Δεν μου λέει. Ο Σαμαρά όμω έχει πει για τον εαυτό του ότι ήταν πολύ επιτυχημένο επιχειρηματία με εκείνη την πιτσαρία. Και οφείλω να σα πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για δύο χρόνια στα Αμερική μια πιτσαρία με έναν φίλο μου η οποία έσκησε. Σωστό. Τι έκανε στην πιτσαρία, έφτιαχνε πίτσε και τι πούλαγε. Σωστά. Τι κάνει τώρα σαν πρωθυπουργό, φτιάχνει τι δημόσιε υπηρεσίε ζημιογόνε και τι πουλάει. Το ίδιο είναι. Τι ο Κυριάκο ο Μητσοτάκη μπα και είχε σου βλατζίδικο, γιατί χτε βγήκε σε εσά και είπε ότι είναι πολύ επιτυχημένο στι δουλειέ του. Και... Ναι, κυρίω στι δουλειέ που του δίνει τον εξοπλισμό η Siemens και κάνει διακανονισμό όπω κάθε Έλληνα πολίτη με την ίδια τη Siemens. Βρέ, αγάπη μου, δεν θέλω να και μαλλλίε. Ποιο πάει στα καταστήματα, Όλοι κατευθείαν στι Siemens πάμε. Έτσι είναι επιτυχημένο ο, ο Κυριάκο. Έτσι εξοπλίζει τι επιχειρήσει του. Ε, Ελιμέρα σας. Δύο Ναι. Τι είναι; Εδώ. Δύο Λοιπόν, τα χαμένα τα όντα πολιτική και της ΕΡΤ και ο μηδέ εξορμένου και του καινούριου υπευθύνου τη ΕΡΤ, ω και γλωσσοδέτη μας βάζουν, πώς είναι δυνατόν ΕΔΤΡ να προσθέτει... Ναι, δεν το λέστε, δεν είχε κανένα λόγο. ΕΤΡ, αυτό έλεγαν ελληνική τηλεόραση ραδιοφωνία, τους ανόητους... Αλλά υπήρχαν διάφορα, αλλά σκέψεις ότι αυτό είναι αποτέλεσμα σκέψης και δίκογλου και καψί. Δηλαδή, τι περίμενε κάτι Όχι και γλωσσοδέ, μα βάζουν ανώνει τη Σχετικά με το σήμα όμω είχα μια απορία ναι. από πού είναι πνευσμένο. Κάτι <laughs> μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει προ πολιτική άνοιξη. Για δεν τα χρώματα. <laughs> δεν το είδα. Δεν Για δεν τι γραμμέ. Από το σήμα <laughs> του σαμαρά του πνευτήκαν. Α το λέγανε και δευτερικώ πολλάν. Το θέλα μου το ΕΔ Ναι, αποστολή. Ναι. Διαφορετική φωνή. Να σου πω. Τι φωνή θέλετε. Στο Ηράκλειο, που έχει πέντε ω Ριάλ. Στον Ηράκλειο. Όχι στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Α, λοιπόν, στο Ηράκλειο στην Κρήτη είμαστε ναι. στο Athletic Radio... 104 και 2 Μπράβο, λοιπόν, για να παίξω κι εγώ το ρόλο του καλού πολίτη. Και σύμφωνα με τα λεγόμενα τη Νέα Δημοκρατία, να ρωσιανεύσω λίγο. Ανταγόρι μου. Δεν εκπέμπει ελληνοφρένεια, έχει αθλητική εκπομπή κανονικότατα. Αυτό σου είπα είναι <σχει> αθλητική <κράτειο>. radio. <σχει> δεν τα είπαμε αυτά. No ελληνοφρένεια on creed. I'm really sorry. Ναι, μπορεί να μην θέλουν οι άνθρωποι τώρα, τι να κάνουμε. Ή θα μα βάλουν άλλη ώρα, θα κόψουν τα δικά του, ξέρω εγώ τι θα κάνουν. Έλεγα, μου, τι είναι αυτή. Ρε, πε έχει τον Νικόλα να τα κανονίσει, να πούμε. Να σου πω, αν έχετε προβλήματα. Εκείστε και μακριά, σαν Αντινάδα ξεκινάει, αλλά δεν θα το καταλήξω εκεί. Μπείτε όλοι στο ίντερνετ www.ellynofrenia.fm.gr ελληνοφρένια... Πώς το πες? Μπράβο, κάτι άκουσα. www.ellynofrenia.fm.gr Έτσι, μ' αρέσει. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα. Άντε, τα λέμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την δουλειά σα παιδιά. Φαλήκαλο πείστε και εσείς. Λοιπόν, μιλούσαμε με μια φίλη προηγουμένω, η οποία χθες το βράδυ ήμασταν την μπαίνει σε διαθυσιμότητα, γιατί είναι αυσυντικότητες τα τεχνικά λύκια που καταργούνται σε μια νυχτή και είναι αυτοματικά εξοργισμένη. Λοιπόν, αυτές οι Μαρίες Αντοανέτες, αν δεν δουν γκυλοτίνες να βγαίνουν στους δρόμους, δεν θα αλλάξει τίποτα. Αποστόλη. Έλα. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια σου, καλέ Θέλω να πει, Βρε Αποστόλη μου, σε αυτό το βούρλο, τη βούλτεψη, αν δεν ξέρει τι λέει, τουλάχιστον να κάτσει σπίτι τη, για να μην ακούει ο κόσμο αυτέ τι ηλικιότητε που λέει. Μα ο λαό την έστειλε στη Βουλή να τον εκπροσωπήσει. Δεν μπορεί να κάτσει σπίτι. Της. Να κάτσει σπίτι του το βούρλο, Έχει ευθύνη απέναντί μα. Μην κοιτά που λειτουργεί ανεύθυνα. Έχει ευθύνη. Έχει ευθύνε, ναι, ναι, αλλήμονο. Όμω αναταξιά τη δικαιότητα ότι σε επαναστατικό επεισόδιο την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ. εγώ. Εσείς, κάνατε μα... Δεν το θυμάμαι, Τώταση επανάσταση που κάνουμε κάθε μέρα ξεχνάω και εγώ τι μέρε. Έχω χάσει τι μέρε. Τι έγινε, πότε. Προηγούμενη εβδομάδα, τι πω από Αποστολή μου. Δεν σου έχω εξηγήσει. Όλου άντρε να πάρει και ένα πιάτο αρακά, δεν θα φτιάξει. να μου. Ναι. Τι κάνεις, βάσανο. Βάσανο. βάσανο. βάσανο. Μ Πώς είσαι, βάσανο. Πώς είμαι, Έχει και τραγούδι για μένα. Είσαι εσύ το βάσανο μου. Ναι, πω, φωνή. Ναι, ναι, γιατί δεν σ' αρέσει. Ε, αρέσει όταν μιλάς σαν τραγουδά Δεν είναι και η καλύτερη. Μια χαρά είναι. Αλβαχάμπλα, μελάλχάμπα. Όχι. Μουλφαχάλ και σαμπούντου. Αυτό πω και ερωτεύτηκα. σα. ακούω. Τσιμπημένη είσαι, Μαρίν. Τσιμπημένη είσαι Δεν το έχει καταλάβει Να τα μας Κοίτα να δεις Αντί δει να κοιτάς τα μαθήματά σου Δεν αφήνεις τους Ε τώρα τελείωσα τα μαθήματα Και έκλεισα και τα 18 Όπα Όπα Τώρα μιλάμε Τώρα μιλάμε καλησπέρα